Τα πρώτα λεφτά της ζωής μου Τα έβγαλα στο χρηματιστήριο Τα πρώτα λεφτά της ζωής μου Τα έβγαλα στο χρηματιστήριο Ας ή να τα ακούσα χαήρευτε Που έχει και γιορτή σήμερα Να δεις πως βγήκαν τα πρώτα λεφτά Παίξτε Πολύ χρόνος Ευχαριστώ Χρόνια πολλά σου μεταφέρω Ήταν πριν εδώ ο Κώστης Μπακογιάννης Κώστας Μπακογιάννης ο δήμαρχος Ο πρωθυπουργός ο επόμενος Μ, Μεθ επόμενος. Ε, δεν είχε έρθει πω. γιατί ψώνιζε γλυκά να μα φέρει και βγαίνοντα μου λέει πε του χρόνια πολλά. Έτσι σκέτα. Όχι, είπα, για πει και τα. Όχι, παγίπια καλά. Είχε καμιά γλυκύτητα Θέλω ότι ήταν τυπικό. Όχι, όχι, εντάξει. Δεν, ήταν, δεν ναι, μ' αρέσει αυτό. Χαλάνε σχέση σχέσει. Οι άνθρωποι απομακρύνονται, όχι. αποξενωνόμαστε και αυτό κάνει είναι τίποτα. μου είπε ζημιά. να κάνουμε κάτι μαζί. Να κάνουμε, να κάτι κάνουμε σαν τι εκπομπή. μαζί. <laughs> Α, βεβαίω. <laughs> Τουλάχιστον. Με τον Αποστόλη είναι υπεραργετό. Στην τηλεόραση όταν ήμασταν. Ναι, μου λέει ωραία Εγώ λέω να φτιάξουμε τη μεγάλη Ελληνοφρενία. Πόσο μεγάλος περίπατο, α πούμε, να μας ασφαλτοστρώσει Βουλεπάρτο. Βουλεπάρτα. <laughs> Βουλεπάρτα κιάστα. Αυτά λοιπόν. Χρόνια πολλά από το Δήμαρχο. Τα μεταφέρω. Βεβαίω. Από άλλο Δήμο έχω κάτι. Ε, α, από το κάτι λιπολίτε φίλου. Όχι επίσημα από το και Δήμο, όμω. Mm. Mm. Mm. Mm. Φτιάχνει, ε, Φτιάχνει ναι, λίγο. Ναι. Σιγά σιγά. Ναι. Ε, και από εκεί έχει χρόνια ε, πολλά. Εντάξει, του ευχαριστώ Αυτά. και του ανθρώπου, φίλου. Τελεία. Καλά είναι για σήμερα. Για σήμερα είναι <laughs> <laughs> καλά. Δεν έχει και κάθε χρόνο από το Δήμαρχο Όχι, δεν <laughs> και δεν έχουν <laughs> και όλοι <laughs> τη Αθήνα στο καλό. Αυτό ακριβώ. Mm. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τον Άδωνη, έτσι πάμε να ξεκινήσουμε. Με τα πρώτα του λεφτά μα εξηγεί πώ έβγαλε τα πρώτα του λεφτά στο χρηματιστήριο. Έπαιξε, μάθαμε τον Άδωνη πια έχουμε μάθει και τη βρακή φορά για μικρό. Φουδαίνει Μάθαμε πότε έγινε βλαμένο. Πότε έβγαλε λεφτά. Χρήσιμα είναι αυτά. Χρήσιμα, <Χρήσιμα> είναι αυτά. Δεν Όταν έχει η φωνή τσιρίδα και του κάνει παρατηρήσει τι και πώ που του κόψαν τα τέτοια από κάτω. Δεν θέσει να ξέρει ποιον οφείλεται η ανάπτυξη του τόπου. <Χρήσι> δεν οφείλεται στην κόρη τη που την προσλάβουν στην λαμβάνω ανέλεπτα. <Χρήσι> είναι αυτά. Στον υπουργό ανάπτυξη οφείλονται Λέ, ε, ε, ε, ε. όλα αυτά. Εγώ νόμιζα πέσει όλα αυτά. Να ακούσουμε τώρα πώ έχει γίνει ένα πολύ επιτυχημένο υπουργό ανάπτυξη. Πολύ επιτυχημένο, το βλέπουμε όλοι το ξέρουμε. Αυτό δεν θα πάρει. Θα ακούσουμε πώ ξεκίνησε όλο αυτό. Τα πρώτα λεφτά τη ζωή Τα έβγαλα στο χρηματιστήριο. Ήμουνα στην τρίτη Λίκη του Αγαπητέκα, ζήσα τον πατέρα μου να μου αγοράσει κάτι ρούχα επόμενε μάρκετ εκείνη εποχή γιατί σαν παιδί και εγώ ήθελα να δείξω ότι μπορεί να αφορά επόμενα ρούχα. Πατέλλα μου αρνήθηκε να μου τα πάρει λέω ότι θα είναι πράγματα που κάνουν τα κακομαθημένα παιδιά και ο οποίο ή λεπτά μόνο του. Και τότε μπήκα στη δημόσια εγγραφή μια εταιρεία που λεγόταν μανού Ελλά, που λέγονταν μανού Ελλά, τα καλώδια να μην υπάρχει, είναι αλκατέλεινε. Έτσι έτσι λέγω τα εταιρεία, ρε, παιδιά, τι να κάνω. Όσοι είναι παλύσει χαρματίζει, τι θυμούνται. Λοιπόν, πήρα uh, τι μετοχέ, 10 μετοχέ, γιατί δεν μπορούσα να μπω σε περισσότερε στη Δημόσια Γραφή, με 1.100 δραγμέ στη μία, τι πούλησε 6.500, πήρα και τα ρούχα και μου είναι αρκετέ. Και έτσι από την αρχή-αρχή κατάλαβα τα αγαθά του καπιταλισμού και τη κεφαλαίου Λοιπόν, εδώ. Τον ακούμε 18 χρονών, τρίτη ηλικίου, ήγε στον ουσουαλλού, είδε πώ πρόκοψε. Αφάνε. Ναι, γιατί 18. Εμεί σκεφτόμασταν από τα τσιγαριλίκια και αυτά. Ναι, έπω, αντί είχες, να είχες, σκέφτεσαι είχες, να κάνει τώρα τα. Είχε καεί. Ναι, βέβαια. Και φοράγε ότι τσόντα έβρισκε. φοράγε ότι τσόλι. Τσόλι, τι, τσόλ, τι φοράγα. Εννοώ τα ρούχα. Εννοώ εδώ ήθελε να Α, πάρει ναι, ρούχα Μάρκε. Μάρκε ρούχα. Ε, και έπαιξε χρηματιστήριο. Έπαιξε και είναι ένα λόγο να παίξει χρηματιστήριο. Κάθε παιδί στα 18 παίζει χρηματιστήριο για να πάρει ρούχα. Άλλοι το κάνουν για να πάρουν πεντα Ναι, όλοι με το χρηματιστήριο. 8. Παίζουν πολλά. Έχει μείνει. Εκτίμησε... Άμα είσαι βαθιά, δαπίτη. Ακριβώς... <laughs> <laughs> και έτσι κατάλαβε τα καλά τη αγορά και του καπιταλισμού. Mm. Εντάξει. Ε, το ίδιο κατάλαβαν και αυτή το, το 99 στο Κράχ. Ναι. Ε, τα τώρα. καλά του καπιταλισμού. Από την είναι ανάποδη. Πως... Έχει μόνο Κάπως... καλά ο αποτελεί. Πρέπει να το μόνο. πούμε. Ναι. Δώρο θα σου πάρω λαδορίγανη. Εμένα είναι υπερπολίτημο. Εγώ τα εκτιμώ τα μικρά. Ναι. Συγγνώμη γιατί ξέρω την αξία του μικρού. Κρίνοντα. Εξιδίων. Okay. Σκέφτομαι ότι και οι άνθρωποι με μικρά χαρίσματα Δεν είχα πε... εκεί, δεν το πήγα προς τα εκεί Απλά λαδορίγανη chat. Βάζει ο τσιτσιπά, λάδι και ρίγανη Λέει στο μαλλί του, χτενίζεται, έκανε νέο το, Έγινε τράπερ Μετά τα απορροφόρα δεν το έκανα τώρα Βάζω λάδο, ρίγανη στο ναι. μαλλί και... Όχι. Α, τι. Έγραψε ότι 20 λεπτά του παίρνει κάθε μέρα να χτενιστεί Και βάζει λάδι, ρίγανη Και βάζει λάδι με ρίγ Φρέσκια ρίγανε. Όχι, ήταν αποξηραμένη. Μπορεί... Τότε είχε και η διευκρίνηση αυτό. Και βάζει τριμμένη κλονάρι. Δεν ξέρω. Δεν ε, να ξέρουμε. Μήπω το κλονάρι το κάνει γύρω-γύρω στην μπουκλα και στέκεται. Λαδρορύγανε δεν βάζουμε στο αρνί του Πάσχα που το αλείβουμε ένα πινέλο εκεί. Όχι, ε. με τέτοιο με δέντρο Τι δέντρο λίβανο. Το πινέλο. <laughs> Ά, με τσιπά... το πινέλο όχι, χρησιμοποιούμε το, το, το, το κομματάκι, το κλονάρι από το δέντρο σαν πινέλο. Αν να αυτό μπορεί ενώσεις. να το κάνει ο Τσιτσιπάς, δεν μας το έχει να πει να αυτό. Το, να το περνάει λίγο έτσι και βάζει να γυρνάει γύρω στον καρβουνό. Ελεόλαδο, βάζει λάδι και πάει και παίζει αγώνες, η κυκλοφορεί έξω, αυτό το έχει πολύ μαλλί. Δηλαδή άλλοι δεν είναι θέλουν να έχουν λαδομένο, λαδομένο μαλλί. Αυτός προκαλεί το λαδομένο μαλλί. Και μαλλο. ρίγανι από πάνω. Η ρίγανη είναι που το κάνει. Δεν μυρίζει αυτό σαν φακές. Έχει πάθει κάτι ο Τσιτσιπάς. Όταν περν Τρυπάνια, πάλι έργα τρυπάνια, κάνουμε. Τι έγινε, τι έγινε, όπου πάμε, γίνονται έργα. Έτσι, η λοιπόν, ανάπτυξη, ορίστε. <laughs> παντού η ανάπτυξη μα κυνηγάει. Παντού ανάπτυξη. Έχει βγάλει, υπάρχει ανάπτυξη και στην μουσική. Έχει βγάλει φουράγρα ένα καινούργιο τραγούδι. Ποιο, Το Πολύ Πλοκή. ή έτσι. το συγκινητικά συγκινητικά. Όχι, όχι, όχι. <laughs> Το Πολύπλοκη αλλά δεν λέγεται έτσι. Τίτλο είναι μία Πολύ Πλοκή. Κενό Πλοκή. Α, Α. Αυτό είναι ο... Θα ακούσουμε τώρα μια μικρή γεύση. Είσαι στη Λάρα, βλέμμα θεός Μ' αυτό παιδί προς τα εδώ Σε προκαλώ, μην εδώ Να ξέρεις δύσκολη περίπτωση με εγώ Έλα κοντά, <ΣΣΣΣΣΣ> αργά, παίζεις με τη φωτιά, ξεκινάχα <ΣΣΣΣ> Λάρα, και βλέπουμε μετά, σε προκαλώ <ΣΣΣ> Μικρό δείγμα του τραγουδιού, εκεί που λέμε πολύ πλοκή, ναι. βάλαμε τον άδικο που λέμε πολύ μα. Μαλά. Και αυτό δεν τη λέει τη λέξη, όπω και η Φουρέιρα δεν είναι. τη λέει ναι, τη ναι, λέξη. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα ότι η έχουμε ή Αό, έχουμε τις κατάλληλε. του και Φουρέιρα, άντσι, λίγο και κόκκινη μεταξύ να να ακούσει φορέ. την εκπομπή το, το καραμέλα όχι, α. το καραμέλα τουλάχιστον. Βέβαια, μόνο φουλέγανδρος αρέσει. Φουλέγανδρος της Φουρέιρα δεν σας αρέσει. Όχι, τη δεν σα αρέσει. Ή η άλλη Φουρέιρα Όχι, και βγήκαν και ταυτόχρονα αυτά τα δύο. στο Να δω Δεν στα live, καλά yeah, πάνε ναι, νομίζω. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω. Ο, μια χαρά είναι που βλέπω. Είναι, γι' αυτό που κάνει είναι μια χαρά που βλέπω. Να βάλουμε και την κόνη μεταξά με τον Καρχαρία που έχει να... <σκλειά> δεν έχω φτάσει στα σκληρά. Δεν τα ξέρεις. ξέρω. Ξέρω μόνο είναι λίγο είναι. ότι πιάνω. Αυτό το πολύ... Πλοκή. Mm. Τα μαντάμ και τα λύτη τα ξέρει όμω. Με Μα αυτά χορεύουμε στις αυτά χορεύουμε στις ξέρω την του Πανταζή. Α. Δεν ξέρω το Α. τραγούδι με του τον Καρχαρία. Θε να με δαγκώσει. που πάει αυτό. <laughs> αυτό το εσύ που κα... το ξέρεις Για τι το... εκλογέ ταιριάζει. <laughs> θα το φτιάξουμε παραγωγικά. την Πού το ξέρει εσύ αυτό. Του που ψάχνω γιατί είναι γιατί έρχονται εκλογέ και να ταιριάζει Τα κατακολλημένα αυτά, ξέρω ότι θα ψηφίσω. Α, Τι, πα, μα και μάζα. Σπαρουφάκι, βέβαια. Για να κυβερνήσουμε τον Τζακαλώτο. Ναι, πολύ καλά θα Και το Ανδρουλάκι. Τώρα που το πήγαμε στα πολιτικά, φίλε πολιτικά θα ακούσουμε τα ON ON είναι η τίτλοι edition στο δελτίο edition του Star Σε κάποιο δελτίο. Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε τι λεξιδέ τα ον. Έχουμε Ζαχαρέα. Οι πάσε. Θα ακούσουμε προχτές πως ξεκίνησε το δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Αστακός ο την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς κλείστηκε το ραντεβού Biden-Erdogan, ζωντανή σύνδεση με Μαδρίτη. «Αστακόσο το είχε πει τώρα αυτό προχθές. Το, είχε πει, το είπε τι, και αλλά το βράδυ Μία μια γραμμή φτιάχνουν, δεν, δεν αλλάζουν τις λέξεις τουλάχιστον. Βάλε άλλο ψάρι. Κάτι, άλλο, Δεν είναι ψάρι, πώς θα λέμε αυτά. Όστρακο, όστρακο ήδη. Ε, αυτό ήταν προχτές. Χτες άλλαξε το ζώο, αλλά άλλαξε και ο ηγέτης. Αρνάκει ο Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πλάτες τους Τούρκους για τα F-16 κάνει το Αμερικανικό Υπουργείο Αμήνης. Ζωντανές συνδέσεις. Ο κυρία Μητσοτάκη είναι αστακός. Βγαίνει τώρα Μπακουγιάννη το πρωί τη Δευτέρα και λέει Αστακόσ ο Μητσοτάκη. Περνάει τη γραμμή. Τη Τρίτη, ναι. Και βγαίνει το βράδυ τη ίδια μέρα δελτίο ειδήσεων κάποιου καναλιού. Εδώ είναι το Σταρ και λέει Αστακόσ ο Μητσοτάκη. Που, που είναι έτσι. αστείο έτσι και αλλιώ. Γιατί άλλο να πει έχει πάει με επιχειρήματα ή να στακώσει η χώρα στην όποια επίθεση. Που και αυτό χαζό παλαβό. Αλλά ταιριάζει. Ε, ε, λόγω εξοπλισμών Ένα είναι Αστακόσ. Που χάσαμε κιόλα. Που αυτό. πήρε ο άλλος πήρε, το, το, αρνάκι, το αρνάκι, πήρε ό,τι ήθελε. Δεν βγήκε να πει τώρα μετά η κατσίκη, κάτι για μια διαφοροποίηση. Λαδωρίγανε. Πήρε ό,τι ήθελε ο Ερντογάν. Εμεί χάνουμε και το Αιγαίο στα, στο, στον τουρισμό, στο Τούρκ το, Αστακός Που και να μην ήταν αστακός τι θα είχαμε <laughs> χάσει. <laughs> Εδώ θα ήταν σίγουρα. Πε κολοχτύπα Τα τέριαζε καλύτερα. Ναι. Διάλεξε κάτι άλλο. Είναι σαν αυτό που λέμε θα σα με την Όπιστεν. Ναι, γι' αυτό κολοχτήπα. Ε, έχεις πιει, εσύ δεν πίνει και καφέ. Κύρκο, παίρνει καφέ από τα. με τι καλαμάκι. Εξ, υπάρχουν στην παρανομία ακόμη κάποια εσύ, μαγαζιά που δίνουν πλαστικά, πλαστικό. Τα δίνουν πλαστικά γιατί είχαν πάρει πλαστικά. Τα, τα δίνουν κρεφά που μέσα στο ριζοσπάστι. Δηλαδή, όχι μέσα στην Λιλιούπολη, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, είχε ένα φούρνο εκεί καλό, έδινε πλαστικό. Α. Τελειώσαν όμω και αυτά. Άι. Και αρχίσαμε τα χάρτινα oh, από τον Μασάσσε, ένα ιδίω. Χάλιβα, γελάσπη. Ελάσπη. Στο στόμα σου ξαφνικά. Όπω μα άγαμε τα χαρτιά στο σχολείο και τα πετάγαμε στα βάνια, πλανήτε. Να <laughs> <laughs> θυμάστε. <laughs> Αυτό <laughs> κάνατε εσεί. Δεν μα άγατε τα χαρτιά και πετάγατε <laughs> Όχι, τα πετάγατε στα σταβάνι. Όχι, αποστολή. Τα περνά χρόνια που έχει περάσει εσύ και ο Άπολη. Δεν <laughs> δε, δε τα έχουμε περάσει. Ούτε φυσικάλαμο με το στυλό. Αυτό το Αυτό το κάνατε. Όταν λοιπόν το χαρτάκι το πατάπινε και έμενε μέσα και το ρούφαγε. Δεν γινόταν σαν πολιτό. Α έξω φυσούσαμε. Με κάποια φορά γινόταν ιστραβοί. Πώ το κατάφερνε. Ε, ε, πριξοκρότησε. <laughs> Τι να κάνω; Και ερχόταν το χαρτάκι. Τι Όχι, και του καλύτερου αστυνομικού. Και του καλύτερου Να κόσμο σε αυτόν τον Ου, τόπο. Πλανκάνης. Και ναι. μετά τους αφήνουμε και λεφτά. Αυτό είναι. σύμφωνα με το εφετείο τη Λοιπόν, ε, ήρθαμε στα καλαμάκια γιατί βγήκε ο να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ε, ε, τέλος, ε, το την... Μισό. Γιατί καθένα έχει και τα πράγματα τα Δεν το ορίζει. Κάνει, κάνει μια σύνδεση. Θέλω να πω, αν πάρει ένα πλαστικό, μπορεί να βγει τέσσερι να μου το κόψει. Εντάξει, με το, για τη χρήση που θέλει να καφέ Για καφένας. τον παγκωμένο καφέ δεν, δεν βγαίνει. Δεν, ε, όταν το πάρει στο πλαστικό, θέλω να πω που είναι ψηλά τα πλαστικά. Στον καφέ πώ πήγαμε τώρα, εγώ δεν μιλάγα για καφέ. <laughs> στον καφέ ήμασταν. στον καφέ. Στον καφέ ήμασταν, να Ωραία. Πω. Λοιπόν, για βάλε λίγο γονίδι τη σύνδεση που έκανε. Θέλω να μου πείτε τι σας ενοχλεί στην καθημερινότητά σα. Γιατί με ενοχλεί πολλά πράγματα Α πούμε παράδειγμα πούμε, Το καλαμάκι που είναι χάρτινο Και λιώνει Και απαγορεύουν το πλαστικό καλαμάκι Ένα προφυλακτικό Είναι 10 καλαμάκια Με σου πω 20 Τι εννοεί <laughs> Η σύνδεση <laughs> πως Θέτει ένα θέμα για τα καλαμάκια Ξεκινάμε, Ξεκινάμε από αυτό Καλά εννοείται Ε, σωστή είναι αυτό που για τα καλαμάκια, και εγώ προτείνω όποτε γίνει η Λαϊκή Επανάσταση το πρώτο μέτρο που θα κάνουμε να επανέλθουν τα πλαστικά καλαμάκια και μετά να πάρουμε τράπεζε, να πάρουμε. Τα φυσίες, μετά ναι. τα υπόλοιπα. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Και αν υπάρχει ένα σοβαρό ηγέτη στην Ευρώπη, θα πει: Δίνω τα πλαστικά καλαμάκια στο λαό. Ο πλανήτη δεν κινδυνεύει από τα καλαμάκια, ούτε θα σωθεί από τα καλαμάκια, καραγκιουζιλίκια του κερατά. Και μετά κάνει ο γονίδη, λέει: Απαγορεύουν αυτό και βάζουν τα χάρτινα, αλλά ένα προφυλακτικό είναι 10 καλαμάκια ή καλαμάκια. Δηλαδή, τι τα προφυλακτικά να γίνουν χάρτινα. Ή θα ό, ρουφάμε τι. τον καφέ με το προφυλακτικό. Δεν κατάλαβα. Το προφυλακτικό είναι αυτό. άλλο υλικό. Δεν είναι. Είναι, ε, ελαστικό, πλαστικό, λάτεξ, δεν είναι. λάτεξ. Αλλά τι έχει, προτείνει, προτείνει ο επιμελητή εδώ. Εγώ νομίζω να ρουφάμε προφυλακτικά. Αυτό προτείνει. Αυτό κατάλαβα. κατάλαβα. <laughs> Επίση, υπάρχουν λύσει. <laughs> Είμαι σίγουρο ότι και να γίνεται στον πλανήτη καταλαβαίνει δύο πράγματα συγκεκριμένα. Επίση, υπάρχουν λύσει για το γονίδι όταν συναντάει αυτό το με το <laughs> καλαμάκι. Μπορεί να τη λήξει ένα 50 ευρώ αν θέλει. Χαρτί να... όμω είναι. Χαρτί, αυτό. ναι, αλλά λειτουργεί σαν καλαμάκια, μα άμα χρειάζεσαι να ρουφίξει τον καφέ. Εγώ τήληξα 500 ευρώ προχτέ, γιατί είναι ώρα να το Είναι, είναι νερός, πιο μακριά, είναι γρομύρη, και πιο μακριά. Σωστό, σωστό. Να... Την κάνει τη δουλειά σου. Άρα ξέρουμε πω είναι τα 500 ευρώ. μόλι τώρα, γιατί ο κόσμο θέλει πέσει. <laughs> Επίση, μπορεί να το τήλξει από δύο πλευρέ, να βγει πιο μακρύ. <laughs> ναι, γιατί πλευρά είναι, είναι, μεγάλο, είναι και μεγάλη. Γι' αυτό τα έχουμε τα 500 ευρώ. Ε, τι έχουμε. Δεν τα πήγαμε στι τράπεζε να τα αλλάξουμε με τα capital control και τα κάνουμε καλά τώρα. Βάζει και ένα ζέλο tape για να κρατάει. Ωραία. Η Ή χαρτοτενία. Ναι, να μας, εντάξει, μην πούμε ότι είχα σπαταλά. Η οικολογική. Η πάντα. Δώσαμε λύσει για φλέγοντα θέματα. Να ξέρει και ο γονίδι, είσαι, άμα χρειαστεί να ρουφήξει καφέ, πώ θα του ρουφίξει πια. Αλλά η σύνδεση καλαμάκι-προφυλακτικό, πώ του ήρθε τώρα στο κεφάλι του, τι γίνεται στο κεφάλι του γονίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Του συνδέει το προφυλακτικό με το καλαμάκι. Κάπω τα έχει στο μυαλό του. Γιατί δεν έθεσε θέμα, α ότι ναι, μεν. εντάξει φεύγουν τα καλαμάκια και έρχονται χάρτνα, γιατί δεν λέει όμως ότι οι πιστονικές κάρτες παραμένουν πλαστικές. Ναι. Και δεν είναι χάρτινες. Ναι. <laughs> ναι. Οκ. Okay. Ωραία λοιπόν. πρόβλημα με τη μα προβληματίζει με σήμερα. Δεν το τώρα. ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι η Μπαρμπαγιάννη βλέπει και τα καλά. Μα πήγατε παραπάνω. Κάναμε το καλαμάκι, αλλά η πιστοτική παραμένει σκληρή, πλαστική. Καλή. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, μα έχετε πάει το μυαλό παρά μα ανεβάσατε. Δεν το ξέρω. Πάνω, το ξέρω. Σαν ανθρώπου, το, το Άνοθροσκο <στονίκο> που λέμε. Άνοθροσκο. Μπράβο, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Συγγνώμη, από το Άνοθροσκο σα παίρνω τηλέφωνο. <στονίκο> Έχουμε απλώσει. Λοιπόν, μια που λε για απλώματα, πάμε στο Αιγαίο. <στονίκο> <στονίκο> Έγινε το Turk Aegean", το διαφημιστικό το έχει κατοχυρώσει. Μεγάλη επιτυχία του, μεγάλη επιτυχία, του Άδωνη. του Τι ελλείψει. Η ΕΔΕ που κάνει ο Άδωνη θα βγάλει να, να περιμένει και πόρισμα. Μα, βρούμε τον ένοχο. Να είναι σαν την Αυτός. επίσκεψη που έκανε στα δηληστήρια και του λέει χαμηλώστε τις τιμέ και από τότε πάει στα 3 ευρώ. Μα αφού έπεσε, δύο λεπτά δεν το, έπαινε, το, ναι, το είπε. το <laughs> <laughs> Ένα ή δύο λεπτά. Ε, ναι, εντάξει, παίζεται. Ο κύριο Οικονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, προχτέ για αυτό το θέμα. που είχε μόλις σκάσει ο είδηση, είδηση το Τούρκα Τζιάν μας είπε πρωί ότι εντάξει δεν είναι και τίποτα σοβαρό Αυτό το Τουρκετζίαν που κατοχυρώσαν οι Τούρκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει κάποια προσφυγή, θα γίνει κάτι. Βεβαίω και θα γίνει προσφυγή. Δεν το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα γραφείο στο Αιγαίο. ναι. Το οποίο στην ουσία κατοχυρώνει βιομηχανικέ ιδιοκτησίες σήμερα και το πρωί. Ισπανία. Το Ο τρόπο με τον οποίο έγινε η καταχώρηση δεν επέτρεψε στο να διατυπωθεί κάποια ένσταση εκείνο το διάστημα. Ερευνάτε πώ και γιατί έγινε και προφανώ θα υπάρξει πολύ γρήγορα προσφυγή. Δεν παράγει αυτό κάποια. πολιτικά ζητήματα, δεν παράγει αυτό κάποια πολιτικά ζητήματα αλλά χωρίς αμφιβολία είναι μια ε, αθέμητη εμπορική πρακτική η οποία και θα προσβληθεί θα υπάρξει έσταση από ελληνικής πλευράς και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα αποκατασταθεί θα υπάρξει προσφυγή δηλαδή Δεν παράγει λέει πολιτικά ζητήματα τραβάνε τα μαλλιά τους προ κάνα την κάφα Όλη η αντιπολίτευση μίλησε και ο Τσίπρας χθες τους κράζει και δικαίω. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια γκάφα, γιατί δεν έγινε στα καλά καθούμενα, χάσανε. Δεν, και δεν επίσης είναι μόνο... και διάστημα που θα μπορούσαν να το προσβάλλουν αυτό. Προφανώς δεν ήταν. είναι μόνο ο Τουρκικό ΕΟΤ πήρε και έβαλε τουρκικό Αιγαίο. Επειδή υπάρχει ολόκληρη διεκδίκηση από την Τουρκία, είναι άλλη μια νίκη δική του σε όλο αυτό που γίνεται και πρέπει να είμαστε 100 φορές πιο σαν χώρα. Προσεκτική, προσεκτική σε τα. αυτά τα θέματα. Εδώ όμω ο κύριος οικονομού δεν έγινε και τίποτα, δεν παράγει πολιτικά ζητήματα Προχτέ. Mm. Βγαίνει χτες όμως ο Βορύτης και βρήκε πολιτικά ζητήματα. Καταρχά μιλάμε τώρα για την κατάθεση εμπορικών σημάτων. Μου φέρως, Στην κατάθεση των εμπορικών σημάτων υπάρχει. Μία διαδικασία προβολής αντιρρήσεων από ενδιαφερόμενο μέρος, ιδιότη, και μια διαδικασία ένας αυτεπάγγελτος έλεγχος, μπορούν να γερθούν αντιρρήσει για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος που Διενεργείται από κάποιον αρμόδιο υπάλληλο της επιτροπής σημάτων, τη λέγανε παλιά. Άρα το λάθος είναι ενό υπαλλήλου μόνο. Αυτό είναι που κάνει τον έλεγχο των αυτοπάγγελ του. Αυτό το κάνει. Τώρα θα δεν υπάρχει Θα τρελαθώ. Θέλετε να πείτε ότι ένα υπάλληλο είναι αυτό ο οποίο φταίει με αυτό το οποίο θριαβολογούν τώρα οι Τούρκοι. Γιατί <σχελίου> να ομολογήσουμε ότι κάναμε <σχελίου> λάθο πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει καμία βολή ότι υπάρχει αυλεψία του. Κοίταξε. Μια αυλεψία την είχαμε εκεί που δεν υπήρχε πολιτικό ζήτημα. Εντάξει, δεν ήταν και κάτι που μα αφορούσε, αλλά γίνεται εδώ, κινείται το σύστημα. Αυτό το μάθαμε όλοι προχθέ. Έτσι, πότε ήταν Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, yeah. πότε έσχασε το θέμα. Ο Μανώλη Κορσίδη που βγαίνει κάθε πρωί στο Sky, στην πρωινή εκπομπή, από τον Νοέμβριο του 2021, δηλαδή 7-8 μήνε πριν, mm. είχε πει, το είχε πει, αυτό που θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα, είναι Νοέμβριο του 2021. Τουρκ Αιτίαν. Mm -hmm. Είναι το νέο σύνθημα του Υπουργείου Τουρισμού τη Τουρκία. Τουρκ Αιτίαν. Βλέπετε και και το σχετικό σποτάκι. Τουρκικό Αιγαίο. Αιγαίο. Ναι, ε, το Ιχουριέτο έχει και σε μεγάλη, σε, όχι πρωτοσέλιδε, μέσα σε σελίδε κόντρα για το, για, για το Αιγαίο αυτή τη φορά με την Ελλάδα. Αυτό Διότι είναι το πλαίσιο το... τη τουριστική περίοδου. Τι είναι μήνυμα, ποτάκι του Υπουργείου. Ακριβώ. Είναι, είναι διαφημιστικό σποτάκι του Υπουργείου Τουρισμού τη Τουρκία. Το οποίο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού τη Τουρκία, επειδή η Ελλάδα βλέπει το Αιγαίο ω δική τη περιοχή και εμεί αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σύνθημα και να προβάλλουμε τέτοια βίντεο. να δείξουμε ότι και το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό, είναι μέρο και τη Τουρκία. Από τον Νοέμβρη βγήκε αυτό το σποτάκι. Ε, γιατί... Δεν βλέπανε Σκάι εκείνη τη μέρα. Τον Σκάι τον έχουν σαν Εντάξει, δικό μα καναλή είναι, ξέρουμε. Δεν θα πει κάτι. Ναι. ναι, αλλά επειδή στα πατριωτικά θέματα, στα εθνικά θέματα, αυτή η δεξιά με τόνουσανο μοιράζει στον κόσμο και τελικά σε ένα κομβικό θέμα την πάτησαν. Το χάσανε και την πληρώνουμε όλοι. Ωραία όλα αυτά τα. Δηλαδή αγγελματα για την πατρίδα και όλοι οι άλλοι είναι όποιο δεν είναι με αυτή την πατρίδα του ήδη την θέλουν να είναι εχθρό μίασμα, δεν ξέρω εγώ. Αλλά ίδιοι όταν έπρεπε να πάρουν μέτρα που το έρχονται από τον Κωστίδη προφανώ θα το είχαν δει πρέσβησε και θα είχαν στείλει μηνύματα. Τίποτα. Αυτοί οι πολλοί οι επαγγελματίε πατριώτη είναι πολύ χαλαροί στα θέματα. Και πρώτη φορά, και φορά ναι. οι επαγγελματίε πώς... πατριώτε να κάνουν γκάφα και κακό κατά τη πατρίδα. δεν εξάγει αυτό Όχι, τον τόπο. Δεν έχει. Οτιδήποτε έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο κατά τη πατρίδα σα. Εσύ για του κατοίκου τη πατρίδα Ναι. Είναι τα κακά. Ναι, ναι. για ποιον ναι. άλλον. Ναι, για ναι. όχι για αυτό που θεωρούν αυτή η πατρίδα. Και έτσι λοιπόν μείνανε αυτέ οι. Επειδή είναι αρμοδιότητα Υπουργείου Άδωνη Γεωργιάδη όλο αυτό mm. που έγινε, μείναν οι μεγάλε κουβέντε στον αέρα. Όταν κ. ο κύριο Ερντογάν τρώει τη μία σφαλιά πίσω από την άλλη. Γιατί τώρα να είμαστε το λίγο δίκαιοι. Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτε να πιστεύαν ότι ο Τιλιάκο Αμουτσοτάκη ο θα μπορούσε μέσα σε λίγου μήνε να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. Mm -hmm. Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τι δεκαετίες δεκαετίε, η Τουρκία να φέρει τέτοια χαστούκια από την Ελλάδα. Καλά. Ε, σαν, σαν, το σαν, σαν, σαν το χταπόδι. Σαν το χταπόδι, με... <laughs> θα το ζύγω. με. Θα το Κρατάτε χτυπήσω. Κρατάτε με, θα το χτυπήσω. αυτέ οι ωραίε κουβέντε του άλλου. Και άλλη μία που είχε πει για την πόλη. Εσεί λέτε, αν του εξυπηρετούσε η πολιτική Μητσοτάκη να τον βρίζανε από το πρωί το βράδυ το ανάποδο. Πώ. <Τι, τι, τι λέει το μυαλό σα. <Τι> έχει <Λόσος> πατήσει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έχει πάρει. Το, το έχει βρει το δάσκαλό του στο <Τι> Αυτό έχει γίνει τώρα, γι' αυτό φοράζει όλη την ημέρα ο άνθρωπο. Λόγω κογκρέσου ο κλπ. Ο, ο, πήγε, προσέξτε. Ναι. Πήρε τα ραφάλ, βγαίνουν όλε τι τουρικέ και λένε έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή Ελλάδα. <Τι, Πήρε δε... τι φορεγάτσε. Μόλις παραλάβουμε θα έχουμε τις φραγά, θα, θα, θα, θα κερδίζουμε και στο, και στο στόλο. Έτιαξε τι με την Αμερική, με την Γαλλία, με, με την Ιταλία, με την Βρετανία, με τα Ηνωμένα Αραβικά με το Ισραήλ. Δεν μα δεκούνιατε κανένα αντίον τους Ελλάδος. Βγαίνει να πει κάτι ασπρόκο στου αξιωματούχου, πέντε τον βρίζουνε. Πού τα έχει ξανά δει η Τουρκία, τάρα, Γιώργο. Άρα. Πήγε ε... να περάσει με τανάσα, τον Εύρο, του το, Πήγε να το περάσει τα νησιά, του δεν Όχι αυτή την εβδομάδα. Καλά. Καλά. Όχι στι διακοπέ τουλάχιστον. Ναι, δηλαδή, μην μα καλά στι διακοπέ. Σε Σεπτέμβρη, λίγο πριν τι εκλογέ για να έχουμε και mm. κάτι φρέσκο για να τον ψηφίσουμε. Να γίνει τελευταία συγκέντρωση στην πλατεία ταξίμου. Mm. Προεκλογική ναι. συγκέντρωση. <laughs> εκεί και να κουνάμε σημαίνει. Μετά να πάνε να ξέρω. Αν είναι και να είναι ο Άδωνη στα μικρόφωνα και η Δέσπη να θα είναι στην Αγία Σοφιά, Όδωνη. Αν είναι στην Σοφιά. εκεί θα πάει. Δεν πάει, πάει στην πλατεία ταξίμου. Ωραία. Στη Γεια και η Δέσπη Θα είναι η πρώτη λειτουργία που θα γίνει για να αναστηθεί και ο, βα... ο Βουλγαρο... Όχι ο, ο... Ο... Ο... Ο, ο Βαρθακούρης. Ο Μαρμαρωμένος. Α, ο ποιος το... Βαρθακούρης. Ο Χάρης. <χε> ο Μαρμαρωμένος βασιλιάς, <χε> να αναστηθεί. <χε> Δεν μπορούμε να συναντηθούμε <χε> Εγώ. Ο παλαιολόγος. <χε> το είπα, ο παλαιολόγος. Ο παλαιολόγος. Έξω πολλά. είναι και ο παλαιολόγος Ή, ξέρω πολλά και βγαίνουν, ξέρει. Συγγνώμη. Γνώσεις... Σήμερα, σαν τον Ποχδάνο είσαι. Ακριβώ αυτό. <laughs> είμαστε έναν συνάδελφοι. Έχουμε διατελέσει ένα μήνυμα εδώ. Έχει πολλά μήνυματα, αλλά δεν τη διαβάζω όλα. Θα διαβάσω μόνο ένα που είναι από η Γιατί μόνο, τι διαχωριστά. Γιατί σου έτσι, γιατί δεν υπάρχει άλλο σαν την Λιούπολη. Πολύ απλά. Τι λέμε τα αυτονόητα. Τα αγαθά του Ισάκα, εύχομαι και τα χρόνια του Αβράμ, σύντροφε Αποστόλοι. Θαυμαστικά. Δημήτρη από η Πολύ χριστιανικό για συντροφικό. Αληθινός σύντροφο, όχι σαν αυτούς του διπλανού σου. Τι εννοεί. Mm. Ναι. Σας αγαπάμε ρε. Οκ okay, <laughs> Να σε καλά μανιτό. Λοιπόν. Τα λέμε μπρο. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε εδώ, Δημήτρη. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, το πρώτο μέρος και θα είμαστε σε λίγο. Τις νύχτες τη άβης σου Με συναντούσες με στο πλήθος στο μισό φως Τα χέρια μου έσφυγες και φεύγα μαζί σου Έκει στο πέρας που ποτέ δεν φτάνει ο όχλος Θυμάμαι το άρωμα στο τέλος τις φωνή σου Και την ομίχλια τον καπνό σου που μεθούσε Με το ημίκο με τα μάτια μου σκισμένα, μόνο η σιωπή και η βροχή με οδηγούσε. <Τοπότε> Τώρα μαζί μου τριγυρνά σαν γνωστά μέρη, Στην Κορδοβά, στο Σαν Κουάν, στο Πετρούπο. Του φωτίζω και σώνει κο. Ετσι όπως είναις μια μέρα τι πως λέξει μα βροκράσι και καυστική στέρνη ποτάσα. Και δεν ανεπνέα εσύ το διαλέξει Με τα φιλιά σου μ' κλέψει την ανάσα. Όταν γυρίσει με τα λόγια τα μεγάλα Απ' τη ζωή δε θα υπάρχω, θα απαιχώ Κι όταν άνθρωπού συναντήσει, που τους λυπώ Μα μην είναι εδώ, εγώ τον έχω. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς, γνωστά μέρη <σοίλες> στην Κόρδοπα, στο Σαν στο Περτορικό <σοίλες> και δεν σου λοιπόν γιατί είμαι αστέρη πόλο τη σκέψη σου φωτίζω και σου ανοίχω. Λε και καλοκαιρινό τραγούδι ε, αυτό. Πολύ ωραίο, χαλαρό καλοκαιρινό. Ωραίο, ο έτσι, είναι. Σαλαρό, ναι. είναι ο Σιόλα. Α τα ρωσιόλα με σάνιμπαλτζή. Τη... Και ρένα μόρφη εδώ. Στη φωνή μαζί με τον ναι, Σιόλα. Ναι, ναι, ναι. Ένα ωραίο, πολύ ωραίο κολλητικό ωραίο τραγουδάκι. Χαλαρωτικό. Καλοκαιρινό, χωρί να είναι προβλέψιμο καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο. Απαλό, ταξιδιάρικο. Φευγάρι. Όπω πρέπει να είναι. Πρέπει τώρα, ναι, ναι. Με πάρα... όλα αυτά που γίνονται. Βάζει βενζίνη στα μάξη και το βάζει δυνατά και φεύγει. Πιάζει 10 μέτρα Α, και στρίβει και παρκάρει. Αυτό ήταν το χέρι. Καλοκαιράκι, φέτο, ρε παιδιά. Μα γέμισα τι μπαταρίε. Τι πρώτε τρει νότε ακού mm. και μετά γυρίζει, παρκάρει. Η, Η μόνη περίπτωση ήταν. για να πα διακοπέ, λίγο οικονομικά, είναι να πα στη Σάμμο ή στην Διψό φέτο. Γιατί? Που δίνει τέτοιο ε, βάουτσερ. Α, ναι, λόγω <laughs> <laughs> Στη Σάμμο γιατί? Είδη, είχε φωτιέ γι' αυτό. Είχε παίρει φωτιέ στη Σάμμο. Εσεί κάηκατε, εντάξει. Γιατί μα δίνει βάουτσερ και Σάμμο. Ναι, μόνο αυτά τα δύο μέρη δεν έχουν άλλα. Όχι στην Ενδυσσό συγκεκριμένα, στη Βόρεια Ναι, Εύβοια, ναι γενικός, Κατάλαβα. Ναι. Ναι, για τη Σάμμο είναι το θέμα. Ναι, για τη Σάμου δεν είναι. Ωραία, ωραία. Στη Σάμμο και στην Ενδυσσόδερφη. Αν έχετε βγει από τη Σάμμο, Τώρα θα πα yeah, στη Σα νιώτησε, σα Να δεις τον αυτιά. Ναι, να okay. ε, Αν και δεν εκτίθεται περισσότερο εκεί από ο Όχι, τον Τον έγλειψαν, πήγε στην εκπομπή των Λιάγκα Σκορδά. Α, πα, πα. Πάμε να τον υποδεχτούμε. Βεβαίω. Μαζί μα, μεγάλη μα χαρά. Χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τουλάχιστον εγώ έχω να τον υποδεχθώ. Μαζί μα είναι ο Βασίλη Κικίλιας Καλώ το να. Τον όμορφο. Και τι όμορφο. Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, <σχελίδε> καλημέρα. Πώ είσαι. <σχελίδε> <σχελίδε> Καλό <Καλώς> τον όμορφο. Δηλαδή, αν λε κάτι το πρώτο που σκέφτεσαι το κυκί, γιατί λε καλά ταλαντούχο πα και α πούμε. Γιατί δεν είναι. Α, ενώ Γιατί δεν λες τον επιτυχημένο υπουργό, α πούμε. Γιατί είναι, αλλά δεν θε να ζηλέψουν οι άλλοι υπουργοί. Ε, ναι, ναι, δεν εννοούσε το τουρισμό, oh. εννοούσε το υγεία, Και εγώ αυτό Θα έρθουμε. Θα έρθουμε και σε αυτό. Καλό τον όμορφο, λοιπόν. Είμαστε στη φάση που πάει υπουργό εκπομπή, lifestyle βεβαίω εκπομπή, και τον καλωσορίζουμε με το. Με τη φράση. Καλά Κα, είναι. Εδώ τον Άντορ είναι εγκόμενο στου δρόμου. Καλώ τον Ισημερινό. Θέλω να πω ότι είναι όμορφοι άνθρωποι. Και επειδή ετάξει. είναι μέσα του όμορφοι, βγαίνει και μπροστά του. Τα και τα και γιατί να βγάζουμε ε. μιζέρια από την ώρα του, είμαστε survivalists. Όχι, όχι, όχι. Να τρωγόμαστε μεταξύ μα. Όχι, μας. <laughs> <laughs> δεν είμαστε survivalists. Λοιπόν. λοιπόν. Συνεχίστηκε η εκπομπή εκεί, η σκληρή για τον Κικίλια αυτήν oh. μία ώρα. Τι του πει. Λοιπόν, Βασίλη ο οποίο μετά από ένα πολύ πολύ πετυχημένο πέρασμα από το Υπουργείο Υγεία. Μπορώ να πω κάτι γι' αυτό και θα το πω τώρα. Ότι όταν ήταν ο Βασίλης Υπουργό, που εγώ όπως ξέρετε ότι λέω το λέω πάντα από καρδιάς δεν έχω κανένα καμία κανένα όφελος και όταν αισθάνομαι ότι πρέπει να πω κάτι το λέω ο Μπράβο! Ε, για κάποιες υποθέσεις που δεν ήταν δική μου γνωστή. Δεν ήταν καν συγγενείς μου Αλλά έφτασαν στα αυτιά μου Περιπτός πραγματικά χρειαζότανε βοήθεια και στήριξη Και ξαναλέω δεν ήτανε δική μου γνωστή Δεν ήταν προσωπική μου χάρη Απλώς από ενδιαφέρον για να βοηθήσω ε, Έλυσε προσωπικά θέματα με αγωνία Το ίδιο το, στο Κοίτα, δευτερόλεπτο Είναι ο ίδιος γιατρός δηλαδή, Ε, πρα, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά για όλα όσα έκανε, επί... όχι επειδή εγώ είχα να κερδίσω κάτι, σαν άνθρωπο. Την Είναι ο ίδιο γιατρό, θα πω και εγώ πριν μιλήσεις, Τώρα είναι και ο ίδιο γιατρό. Και αυτό που λε, εσύ δεν Εμένα είναι Εμένα τώρα, τώρα με ακούει στη Θεσσαλονίκη και οι γιατροί καταλαβαίνουν. Το τι έκανε τι και σε άλλε περιπτώσει όταν φτάνανε στα αυτιά του περιπτώσει που θέλανε βοήθεια. Το έκανε και σε άλλε. Εγώ το ξέρω δηλαδή και δημοσιογραφικά το έκανε και σε άλλε περιπτώσει. Επειδή και σαν άνθρωπο αλλά και το πάθο. Εδώ mm -hmm. λοιπόν η Σκορδά, μέσα σε όλο αυτό, λέει το εξή. Ότι ο Κικίλια, ο υπουργό Υγείας τη χώρα, κάνει χάρε. Σε, σε, σε θέματα που δεν είναι γνωστή τη, και κάνει χάρε. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να ακούνε άνθρωποι. Όλοι έχουν την άνεση να πάρουν τον υπουργό όλοι. να του κάνει. Όλοι. Δεν είναι μόνο, είναι δε... Να πάρουν τη Σκορδά. Η Σκορδά για να πες το Κικίλια. Δεν είναι γνωστό, αλλά φουμίλατε. Και σου καλύπτει όλα. Χάρες, ναι. Δηλαδή, μόλι είπε ότι. Γιατί δεν είναι ένα θέμα. Ε, στα φαντάρω να τον πα σε καλύτερη που κι αυτό, αλλά εν πάση ένα πιο φαντάρο πήγαιναν τον εκεί εκεί. Εδώ είναι για εντατική προφανώ. <laughs> είναι προφανώς, για σοβαρό προφανώς. θέμα. Κάποιοι πεθάναν. Ναι, θέλω να πω ότι επειδή είναι οριακά τα πράγματα, γίνονται ρουσφέτια μεταξύ πολιτικών και τραπεζών. Ποιο θα το πίστευε, ναι, δηλαδή, Καλά, κάποιοι συνεχώς. λέγανε και για του παπάδε ότι υπάρχουν θέσει για του πολιτικού συντατικέ να περιμένουν. Άμα, ναι, ναι, Άμα είσαι εγώ. κακό ε, τι Τα βλέπεις όλα πάλι αυτό το λέει συνέχεια. Οι μισθητέ πρόκειται να μισήσουν. Το, το μεταφράζω με. για του Ριζέρε. Ναι. Αλλά, ε, οπότε, αλλά είναι και ο Λιάκα που δίνει μια δημοσιογραφική υπόσταση. Ναι. Εγώ δημοσιογραφικά το ξέρω. Αυτό νομίζω είναι δημοσιογράφο εκεί. Δεν έχει σημασία. Είναι ναι. ναι, δεν λέω. Είναι, είναι γιατρό ο Κικίλια. Ναι, έτσι Τι? λένε. Δεν ξέρω. Γιατρό είναι όποιο έχει παρεπτυχίο ιατρική. Τον λε γιατρό, ποιον έχει παρεπτυχίο. Γιατρε, σώσε με. Γιατί δεν τον λε. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Ο γιατρό ήταν ο Βέγκο. Ε Ναι, με έναν τρόπο. Μπράβο. Εκεί λοιπόν, ε, εδώ ο Λιάγκας είπε ότι είναι, ήταν πολύ επιτυχημένο στο θέμα τη υγεία. Το θυμόμαστε όλοι. Εγώ θυμάμαι κυρίω εκείνη την αλυσίδα των εμβολίων που την είχε παρουσιάσει με κάτι που θα κάναμε ναι. ένα εκατομμύριο το μήνα εμβόλια. Ναι, και με σχεδιαγράμματα, μα θυμάσαι που ήταν κλεμμένα από μια εταιρεία ψυγείων. <laughs> ναι, όλο αυτό. Τα γραφήματα. Ναι, τα θυμάμαι. Αυτά που θα τα πούμε. Γραφικά τάχαμε. τα λέμε. Γραφικά. Ναι, ναι, γραφικά. Ναι, ναι, γραφικά. Ναι, Πες τα Όχι, θέλω να μιλάμε σωστά. Ε, τώρα σε ποιες ποιες να μιλάμε σωστά. Ναι. Μέρα που Για πες καρέκλα. Καρέκλα. N -n -n, <laughs> ναι, ναι. ναι, ναι <laughs> <το> προσέ... <laughs> Για πες πέμπτη. Πέμπτη. Α, ah, <laughs> προσέχεις βλέπω τώρα. Μια μέρα μετά την Τετάρτη. αυτό που είναι πιο εύκολο. Πώς ήλαιο την πέμπτη. Πέμπτη. Όπως το πες τώρα. Άκου και ο Κύρκο τώρα, Πέμπτη. Καρέκλα. Ελά, μη σε ξεμπροστιάσω, τώρα έχω κι άλλα. Πε άλλη μία λέξη. Δεν θα. <laughs> <σε laughs> Ζητάω και δεν θέλω. Στου Μιούρε, πώ ήταν χτε. Πολύ ωραία ήταν στου Μιούρε. Πε μα, λίγο, πώ μια που πήγε. Πολύ ωραία συναυλία ήταν. Ξεκίνησαν πολύ με μεγάλη ορμή στο Ολυμπιακό χώρο. Στο Άκανε, στον έξω χώρο, στην αγορά δηλαδή του λεγόμενου που λέμε. Ε, όχι μέσα στο γήπεδο που γίνανε το παλιότερα, που ήταν πιο ωραία έξω, να την αλήθεια. Και ξεκίνησε πολύ. Πωλήσε. Είχε πολύ κόσμο, γύρω στου 40.000 από ό,τι έμαθα. Mm. Ε, είχε πολύ ωραία playlist. Σε σχέση με τη τελευταία του συναυλία στην πλατεία Νερού που δεν ήταν πολύ ωραία και είχαν, είχαν παίξει μόνο καινούρια που δεν τα ξέραμε πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Ναι. Ε, οπότε τώρα είχε και ωραία, κομμάρι, ωραία σύνθεση των καινούριων αλλά με τα παλιά μαζί. Που, Μια μίξη, δηλαδή, μίξη μαζί που τα ο κόσμο. Και χοροπηδάγαμε όλοι πάνω-κάτω. Πάνω, σαν κατσίκια. Είχε κάτι δωρεάν πυράκια που μα δίνανε, κάτι τσίχλε. Αυτά καλά ήταν. Τσίχλε με πυράκια. Τσίχλε με Το Σωστό είναι, Θα μπορούσε και στα λεωφορεία να το δίνουν αυτό. Δηλαδή, Για, για συναυλέ είναι καλό το αποσμητικό δώρο. Φαντάζομαι έγινε φεστιβάλ COVID χτε, έτσι. Χωρί μα. Δεν φορούσε κόσμο. Φορούσαν... Κάποιοι φορούσαν εμά και άλλοι δεν φορούσαν. Οχ, οκ. Okay. Χροσόφυλλα, όπω φαντάζεσαι την κατάσταση. Ναι, ναι, φαντάζομαι. Ναι. Κάτι, κάτι είδα και σε κάτι βίντεο. Είχε καντίνε για δισκύλιου συμπολίτε να πάρουν φαγητό αντίστοιχο. Ναι. Ωραία. Για να απελευθερωθούν. Για να απελευθερωθούν. Ωραία. Πολλά Πάντως ήταν πολύ ωραία Μπράβο. δυνατή συναυλία και ωραίο το αίσθημα μετά από ο... χρόνια που βγαίνουμε στις συναυλίες ξανά. Μα γίνεται χαμός με συναυλίες. Ε, φέτος γιατί έχουν βγει όλοι και Άκουγα απ' έξω έρχονται ο καλλιτέχνες. Ο Θανάσης, Πάπα Κωνσταντίνου ε, στο Κατράκιο πήγε για μια συναυλία και έχει κάνει άλλε. Άλλε τρει, sold out, τέσσερα συνολικά. Mm. Συνεχόμενα. Δεν θα τον αφήσουν εκεί θα μετακινηθεί. Νομίζω εκεί θα μετακινηθεί. Θα το πει στο καθράκι <laughs> ο Θεάνατο. Έχει τα Χριστούγεννα, θα πει το έλατο. Αλλά έχει και ο κόσμο πολύ ωραία. Όταν τώρα, τώρα στη Θεσσαλονίκη που κάναμε την συναυλία προχθέ. Το έχει ο κόσμο ανάγκη με... τώρα να βγει, που νιώθει λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα. Να... Εντάξει, ε, και ένας έξω... να συναστραφεί με του άλλου. Υπάρχει ο φόβο ακόμα και εμεί χθε δεν μα πήγαινε καλά να πάμε να στριμωχτούμε ε, μέσα μέσα, αλλά όπω και να έχει κάπω την άλλη. Άκουγα πάλι ένα τρέιλερ για του σκόρπιον. Ναι, έρχονται έρχονη, και οι κορπιοί με, το, με τον Αλίες, τον Κούπερ το φίλο της κεράμελου, το Άρα και χάσουμε το χτύπημα των κορπιών, χάσουμε τους κανόνες. Τα κορπιά μας έρχονται στη συνέχεια, δεν μας έχουν ελύσει. Είχε και ένα μεγάλο. Πόσο γινάζει, χρόνια, χρόνια, Δεν ξέρω, ήταν πολλά χρόνια. Ελόγω πανδημία. Η μεγαλύτερη περιοδία στην υπαρχία την έκαναν οι Σκόρπιον στην Ελλάδα παλιότερα. Το θυμάμαι, καρδίτσε και τέτοια. Καρδί, σήμερα <σκί <regiment σκίμ> στην πόλη σα. το θέατρο απόλυτα. Σκόρπιον, στον τόπο σα. Και η γουρνοπούλα. χωρό ελεύθερο. Wind of change, παράθυρο Αυτό είναι για του να πιάσουν λίγο. Μόνο Ντούκα δεν βγάλει να βγάλει δεν Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Είχαμε μείνει στη μέση και είχαμε αφήσει τον Κικίλια. γιατί Και ο Άλι Κούπερ! <laughs> Δημητήριο! Πόιζο! <laughs> <poison. laughs> ωραία λοιπόν. Κυκίλιας... Όλοι αγκαλιάσαν τον Άλι Κούπε, αηδε, Κούπερ, Είδα εκεί αειδία. Δεν αειδίασαν. Τα ζήτησαν. Κεραμέ. Ποιο Πήγαν όλοι εκεί να κολλήσουν. Ακούει κανεί Άλι Κούπερ, δεν έχει από παλιά, θα τον ακούσει. Παλιά, τώρα πια. Γιατί Όλο αυτό που, τώρα, αυτό που φέρνει και η σηματοδοκία τη. Χαρούλα, δεξίδε, να ακού. Φανατικά. Ε, ωραία, τότε τι είναι, να πει. Τι ίδιο είναι. Αντίστοιχα για κάποιον είναι ο Άλι Κούπερ. Η Οι Σκόρπιονς και όλοι αυτοί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στι κέραμενε. ακούει Σιγά που η εκκλησιαστική η ρόκα, ακούει. Η τι είναι ο Άλισκούπερ. Είναι εκκλησιαστικό. <laughs> Έτσι όπως τον βλέπω. Γκόσπελα αυτή, μόνο για ανάβοντα καντήλια. <laughs> Τι ανάβουν? Ανάβοντα καντήλια. Α, για σκαμπίλια μου ακούστηκε. Ένα κυχίλια έχει. Να σου μήνει. ανάψω μία που λέμε. <laughs> <Ε, τέτοιοι laughs> καντήλια εννοούσε. Έχει μείνει ένα κυχίλια ακόμα. Νομίζω ότι πάλεψαν όλοι μαζί. Ανθρώπινα, όταν ε, ο ανασχηματισμός έγινε και εσύ έμαθε ότι φεύγει από το Υπουργείο Υγεία που έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη στην πιο κρίσιμη στιγμή και πα στο Υπουργείο Τουρισμού. Που είναι η προπολίτη ο καθρέφτη της Ελλάδα. Ο τουρισμό και θα μιλήσουμε για αυτόν. Ανθρώπινα, αισθάνονται ανακούφιση ή αισθάνονται μια πικρία με στεναχώρια, δηλαδή ήθελες να ολοκληρώσει το έργο α πούμε. Νομίζω ότι οι αποφάσει για τη θέση ευθύνη είναι του Πρωθυπουργού. Με πήρε να. ο ίδιο μια. Ε, ε, Τεράστια προσπάθεια αυτή η οποία κάναμε. Ε, ξέρω ότι τα έχει δώσει όλα στο Υπουργείο Υγεία. Τώρα έχει έρθει η ώρα να με βοηθήσει και να μα βοηθήσει εκεί που είναι η βαριά οικονομία τη χώρα. Και αυτή είναι ο τουρισμό. Και είναι αλήθεια είναι το 25% του ΑΕΠ yeah. τη χώρα είναι στα 4 ευρώ. Δηλαδή έτσι έγινε. Πώ θα είναι πιστεύει κάτι παίρνει, άλλο. Παίρνει ο Μητσοτάκη. Έτσι όπω τον ξέρουμε το Μητσοτάκη. Και λέει: Βασίλη, τα έχει πάει τέλεια εκεί, μπράβο. Του άλλαξε όλου, δεν τον κανένα στην πανδημία ενώ εξελισόταν η πανδημία και χειροτέρευε. Γιατί, σου λέει, αν μείνει κι άλλο, θα χειροτερέψει επί 10. του λέει, τα πήγε πολύ καλά εκεί, αλλά θέλω τώρα να βοηθήσει ένα άλλο επίσης, να με βοηθήσεις, να μας βοηθήσεις, σε έναν άλλο τομέα που είναι η βαριά βιομηχανία, η οικονομία. Είπα, οκ, okay, ο τουρισμός. Και λέει, οκ, okay, θα πάω. Και, και που με αφορά και άμεσα ως τουρίστα. <laughs> ναι. Πραγματικά. Θέλω να όλα απέναν. Αλφαδιά. Και πήγε, και πήγε εκεί. Ναι. Εγώ Έτσι ξέρω η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Προφανώ. Τώρα γιατί την άλλαξε την ομάδα δεν ξέρω. Ναι, επειδή κέρδιζε πολύ μάλλον. Ξέρει ο κόουτ. Ναι, προφανώ. Εν μεταξύ, αυτό το πράγμα τώρα. Όπου τον δεις στα πλάνα τώρα το Μητσοτάκι. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στη δηλαδή. Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ακόμη τώρα είδα μια φωτογραφία οικογενειακή που βγάλαν όλοι εκεί αυτοί. Αλλού. Και είναι από πίσω ο Μίστερ Μπίνη. Βγαίνει ένα κεφαλάκι. Όλοι... Αυτό... Του πήγανε στο, στο μουσείο στη Μαδρίτη. Και, στο και είναι όλοι οι εκεί. Στο πράδο. Και είναι στο πράντα. Και είναι όλοι οι ηγέτε εκεί. Και κοιτάνε τα έργα θαυμάζουν. Και σηκώνει ένας κινητό... Και βγάζει φωτογραφία σε ένα πίνακα που είναι όσο ο τείχο. Τώρα ξέρω 4 και βγάζει το κέντρο του πίνακα. Δεν τον αόρεσε ο Δεν να πάει πίσω, θέλω πίνακα. Βγάζει μια λεπτομέρεια σε να το τον πίνακα. Μπορεί να, έρθει να βγάλει ένα κεφάλι, ξέρω εγώ. Λογικό, να το κεφάλι, να το στείλω. Κοιτάξτε, τρώμε με το παρεάκι. Όχι, μπορεί να το και να βρείτε τον υπόλοιπο πίνακα. ένα ωραίο στον Κοίτα που είμαι, επειδή είμαι στον τουρισμό εκεί, <laughs> του, κοίτα τι είμαι. Αυτοί λένε μεταξύ του τον άλλο Τρει πετυχημένοι. Παίρνει τηλέφωνο και του λένε: Τι είναι πετυχημένο, αλλά θα πα να επιτύχει και κάπου αλλού. Έτσι περνάει ο Να η ώρα. μοιράζουμε την επιτυχία. Τι είναι η επιτυχία, Αν την κρατάμε σαν Υπουργείο. Σωστό. Ε, στο ρουκζούκ, αυτό το παιχνίδι με τη μακρυπούλια έχουν ακουστεί πολλά. Αλλά αυτό που προσπαθεί μια κοπέλα να βρει τη λέξη και δεν τη βρίσκει με τίποτα, νομίζω από τα καλύτερα. Η κρεμάτα. <εστά> και ο χρόνο σου αρχίζει από ρουκ ζουκ. Ο Ιούδα τι έκανε, Πρόοδοσε τον. Όχι, <στο> μετά. Μεταφίλησε. Μετά, μετά, μετά. Κρεμάστηκε. Ή, ε, αυτό. Όχι, η αυτοκτονία. Όχι, η κρεμάστρα. Η αυτοκτονία. Όχι. Η προδοσία. Όχι, ρε. Αυτό που είπε. Πιο απ' όλα. Ότι τι έκανε. Κρεμάστηκε. Ωραία. Ή άλλαξε την κατάληξη. Κρεμαστή. Ρε, άλλαξε την κατάληξη. Κρεμαστά. Λοιπόν, σε βλέπω και πέρα και σου λέω εδώ. Έλα. Ωραία. Κρεμαστέλα. Κρεμάλα. Όλα τα. Μέχρι και το κρεμαστέλα. Εκτό να πει την κρεμάλα τη λέξη. Αγανάκτηση ο άλλο δίπλα. Η επιδότηση για τη Σάμο είναι για τους σεισμούς πρόπερση. Αγανάκτηση για τη Σάμο είναι για του τώρα εδώ με την κρεμάλα. Δηλαδή, εγώ θα έχει καμιά φωτιά. Αλλά... Γιατί δεν αποκλείεται να έχει και φωτιά πέρα. Όχι, δεν έχει. θυμάμαι να έχει στη Σάμο φωτιά. Έτσι, μεγάλη δηλαδή καταστροφή ώστε να δικαιολογεί mm. όλο αυτό. Ε, φτάσαμε κάπου στο τέλος εδώ με την κρεμαστέλα και όλα τα υπόλοιπα. Επειδή το συζήτησαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι το τραγούδι Συναυλία Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου Στύχη, Χάρη Σαλεξίου 25 χρόνια του Δίας, είναι ναι, πρωτοβουλία ναι, ναι, ναι, που Το έχουμε κλέψει από YouTube Και είναι η Χαρούλα Αλεξίου Είναι και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ έτσι κι άλλως δείτε το Και είναι και φίλου μαζί Μπλέξαν οι φωνέ εκεί, θα το καταλάβετε Με αυτό σας αποχαιρετούμε, τα υπόλοιπα αύριο Γεια χαρά Βδάδια, τα τεζευγάρια τα τη μυστήριου, η διένη φορά. μια φορά δεν υπάρχει άλλο τι να βγάλω Φεσμένα κι όλα είναι βαζμένα. Vamos pela cor Pensas no próximo O que música